Αλλά οι Έλληνες θα πεινάσουμε! Το κατα... θα πεινάσουμε, θα πεινάσουμε, θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Έσχο! Έσχος που θα πεινάσουμε, ο Βελόπουλος λέει και το έσχος, και το θα πεινάσουμε σε δύο-τρεις έτσι εκδοχές, θέλει να προειδοποιήσει, να σώσει τον Ελληνισμό, να κάνει ό,τι μπορεί και αυτός, από το δικό του μετερίζει, είναι ο μόνος από τους πολιτικούς που πραγματικά σώζει ή να σώσει το λαό, γιατί παίζει με τα θέματα υγείας του λαού και ο Μητσοτάκη παίζει με αυτά τα θέματα και μας έχει σώσει, Δεν το συζητάμε αλλά από τους μη κυβερνητικούς ο Βελόπουλος είναι αυτός που πραγματικά σώζει με τις παρεμβάσεις του, με τα προϊόντα του, το κάνει καιρό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμώ σας το, από το Τελοπόν τον μάθαμε. Βέβαια είχαν προηγηθεί και επιστολέ επιστολές του Ιησού που και αυτές σώζουν με κάποιο τρόπο, αλλά το Τελοπόν, το Βυζαντινό, τον κράξανε εκεί στο Βυζαντινό. Υπάρχει όμω το απορροφητικό, το απορροφητικό νομίζω, το οποίο είναι πολύ δραστικό. Ξεκινάμε με τέτοια θέματα επειδή έρωτη σιγά σιγά τα μέτρα και επειδή θα αρχίσουμε ένας να είμαστε πάνω στον άλλον πάλι σαν τι σαρδέλες. Ε, η λύση είναι τα φάρμακα του Βελόπουλου για να σωθούμε. Η κυρατασούλα λοιπόν είναι μια έξω καρδιά γυναίκα. Τι βλέπετε, μιλάμε για 20-30 κιλά. Όποτε με βλέπει λέει παιδί μου λέει α, α, α, α, 140 κιλά ήταν η γυναίκα. 130 και κάτι βασίλως. Φεύγουν από πάνω σου παιδιά, δοκιμάστε το! Μία το πρωί, μία το μεσημέρι, μία το βράδυ Είναι εξαιρετική. Δηλαδή έχει την ιδιότητα η προφητικό να τρώει το λίπος. Mm -mm -mm. Δεν δηλαδή, την κυρία εδώ! Αυτή το δοκίμαστε. δείτε πως έγινε δεξιά. <Κι> Οι κύριοι με την μπάκα που έχουν εδώ μπροστά, 3, 4 κιλά, πέντε κιλά, να φύγουν από εδώ το τον κυριο Πέντε <Τι> 5-6 νούμερα άλλαξε πατελόν 5-6 νούμερα άλλαξε <Τι> <Τι> Είναι η απορροφητικόν η κρέμα, την έχουμε ξαναπαρουσιάσει και εμεί εδώ, είναι η κρέμα Πάκμαν. Γιατί τρώει το λίπος. Αυτή η κρέμα λέει, έχει αδυναμία να τρώει το λίπο. Αυτή η κρέμα η που έχει αποτελέσματα, η ήταν ένα παράδειγμα. Ε, είναι παλιά, παλιά. Κάνα δύο μήνε. Η καινούργια κρέμα που έχει έρθει φέρει τον τίτλο Αυτοκρατορικών. Οι αυτοκρατορικών, φίλε και φίλοι. Για όσου έχουν ωστεοαρθρίτητα, ρευματοειδή αρθρίτητα, σπόνδυλοαρθρίτητα, αρτήτα χεριών. Ξέρετε, η αρθρίτιδα χεριών ή το πρόβλημα στα χέρια Το βλέπετε με τα μάτια Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι την κυρία η οποία επί τρία ολόκληρα χρόνια δεν μπορούσε λέει, να πιάσει το κουτάλι το πιπερι το πιρούνι. Μέσα στην αρχοντικοδιάσταση των Αμερικών Μηνών μπορεί πλέον και αυτοεξυπηρετείτε. Αυτό would have right my... δείτε εδώ την εικόνα. 5-6 νούμερα άλλαξη πατελώνε αυτός. And both, extra wine, finger, the road, it, nice. Δείτε εδώ την εικόνα, αριστερά και δεξιά πως είναι. Δεν χρειάζεται σχολιά τίποτα. Το βλέπετε. Το βλέπετε ότι αντιλαμβάνεστε φαντάζομαι. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Σίγουρα, για τους πελάτες του Βελόπουλου δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Μην πω και για τους ψηφοφόρου δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Το αυτοκρατορικόν ήρθε για να μείνει. Είναι νέο φάρμακο, το οποίο γιατρεύει και αυτό διάφορα. Ότι δεν γιατρεύουν τα άλλα, γιατί η εταιρεία που τα φτιάχνει, δεν ξέρω ποια είναι αυτή, ε, φτιάχνει καταλήξει και το βυζαντινών, το αυτοκρατορικών το απορροφητικών, το τελοπών σαν το τελοπών όνομα δεν έχει βρεθεί ακόμη αλλά το αυτοκρατορικό είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω πώς τους ήρθε η ιδέα το κρατάμε γιατί είναι χρήσιμο στις μέρες που ζούμε τις μέρες που περνάμε να υπάρχουν φάρμακα στην αγορά για να σωθεί όσο γίνεται ο κόσμος, η εικόνα που μας έχει χαράξει το σαββατοκύριακο που πέρασε είναι η πρωτοψάλτη πάνω στο, στο φορτηγό, πάνω στην ταλίκα να περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας, να έχεις τον κορονοϊό και να έχει και μια ταλίκα να περιφέρει με την πρωτοψάλτη πάνω να τραγουδάει τα λαϊκά, τα λαϊκά τραγουδούσε παντού και όταν ξεκίνησε από τα πλάνα που είδαμε ήταν μια μεγάλη ιδέα του Δημάρχου Αθηναίων, του Κώστα Μπακογιάννη, από τον Γκάζι. Αυτό τραγουδούσε και όταν πέρασε έξω από το Μαξίμου, πάλι τα λαϊκά που βγήκανε μιλιούνια μέσα από το Μαξίμου. Έχησαν όλο το γάλα που είχε μαζευτεί στην Καρδάρα και ο Κυριάκο Μητσοτάκη ήταν πολύ ευτυχισμένοι όλοι αυτοί. Έχουν γίνει θέματα πολλά. Παρενέβη ο Κραουνάκη, δεν θέλει να ακούγεται στα λιμέρια του Μητσοτάκη, λέει το τραγούδι του. Έκανε δηλώσει από ένα χαζό μάλλον, θέμα και μια εικόνα ε, γελία. Έχει προκύψει πολιτικό θέμα όπως γίνεται πάντα σε αυτόν τον τόπο. Θα συνδεθούμε τώρα με το κέντρο της Αθήνας γιατί ζήλεψε πάρα πολύ την άλκιστή πρωτοψάλτη και όλη αυτή την πολύ ωραία ιδέα έχει ανέβει πάνω σε νταλίκα ο Άδωνις Γιοργιάδης. <Κι> της νομοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όμως και η Ελλάδα που αντιστέκεται όπλο μας για να φύγω από την παρακνή και τη μιζέρια η γνώση και μόνο για αυτό που να το πάρετε όλοι το έργα και μόνο για τους θα το βαλού. άντε από αλλού σηκωθείτε από όπου κι αν είστε Με τους αρκαίους Έλληνες Γραφής. Θέλω το πακέτο. Ε. Τους το πακέτο με τους αρκαίους Θέλω το πακέτο. Καλή με τους αρκαίους Έλληνες Γραφής. Καρώμη άκρη. Λέλε... Καλιγουράμαστε. Στα μούτρα σου, ρε μου Ούτε ανahnwidth locked. Δεν είχαμε καλό τέλος με την πρωτοψάλτη πήγαν όλα... τόσο καλά, πραγματικά τόσο καλά με τον άδον είχαμε το... Τροχέο είναι και ο άλλο που συνέχεια φωνάζει να κάνει άκρη. Γιατί όπου δυστύχημα υπάρχει αυτό ο τύπο που κυνηγάει τον άλλον τον ποδηλάτη, η κυρία Αρβελέρ. Ε, υπάρχει στα πολιτικά πράγματα, στα πολιτιστικά πράγματα, στα πνευματικά πράγματα και αυτή τη χώρες και άλλων χωρών και κάνει δηλώσει. Ε, έτσι λοιπόν μίλησε στα, στο Σταύρο Θωδωράκη. Έκανε ε, εκπομπέ τώρα πια στα podcast όπω λέμε. Και εκεί η κυρία Αρβελέρ ε, διατύπωσε μια άποψη παρατήρηση, τοποθέτηση για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας και σωτήρα όλων ημών, όπως λέει ο Κιουμπαλούρδος με την οποία είμαι σίγουρος θα συμφωνήσουμε όλοι. Δεν μπορούσαμε ίσως να βρούμε καλύτερο ηγέτη. Αυτή τη στιγμή, για μένα ο Μητσοτάκης είναι δρόμο για την Ελλάδα. Λοιπόν, Ελλάδα Με μια ρόδα. Αν είσαι σπίτι, μαλάτα, τότε δει μα για Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Ά! Αν είσαι σπίτι, μαλάτα, τότε δει σου Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει. Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Για μένα ο Μητσοτάκης είναι δώρο για την Ελλάδα. Ποιος δεν το πιστεύει αυτό είναι η κυρία Αγγλικατζή Αρβελέρ που λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι δώρο για την Ελλάδα και για όλους τους Έλληνες τα πω εγώ, για τον καθένα χωριστά και για όλους μαζί. Ένα δώρο είναι... Ευχαριστούμε αυτό που μα το έστειλε. Ο λαό βοήθησε βέβαια. Και ο Αλέξη Τσίπρας βοήθησε να ευχαριστήσουμε και τον Τσίπρα, γιατί εξαιτία του Τσίπρα έχουμε τον δώρο αυτό το αναπάντεχο και τεράστιο στην Ελλάδα. Το διατύπωσε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε μπει στην πρωτοψάλτη, το τραγούδι που το ακούσαμε. Αλλιώ τώρα το ακούμε με του ελληνικού στίχου. Η Χαβάη και αυτό ο Θωμά, ο περίφημο, ο οποίο έχει μείνει σπίτι, ενώ είχαν βγει όλοι έξω στο μαξί μου και ήταν ο ένα πάνω στον άλλον. Να μετρήσουμε σε 15 μέρες τα κρούσματα από τη συγκεκριμένη περιοχή. Ηταν δημοσιογράφοι, πολιτικοί, γραφείο ε, πρωθυπουργού, ο ίδιος ο πρωθυπουργό και όλοι οι υπόλοιποι. Και ενώ λοιπόν αυτά συνέβησαν Σάββατο πρωί, έκανε το γύρο η Πρωτοψάλτη, με την Καρότσα, ο Χαρδαλιάς το απόγευμα τη ίδια μέρα κουνούσε το δάχτυλο σε όλου εμά. Θέλω να υπενθυμίσω ότι τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν απολύτω όπω ισχύουν. Και τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Και είμαι ένα κασμένο για το τον μια και το τελευταίο 24ωρο παρατηρήθηκε μεγάλου αριθμού άσκοπων μετακίνησεων ειδικά στα δύο μητροπολιτικά κέντρα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, δεν είπε τίποτα για όλα αυτά που συνέβησαν στην Ιροδροκικού, έχει να πει για τις μετακινήσεις. τι άσκοπε μετακίνησει τι άσκοπε. Υπάρχει το Σύγμα 6, το Β6 που δικαιούμαστε να περπατήσουμε έξω. Έχει μια χαρά αλιάδα, βγαίνει ο κόσμο και περτάει. Τώρα, αν είναι και χίλι σε έναν δρόμο, δεν είμαστε σχολητά πάνω στον άλλον, τυρούνται ή αποστάσεις, δεν υπάρχει περίπτωση με τέτοιο γυρό να κάτσει κανεί μέσα στο σπίτι. Και όταν βλέπει και αυτέ τι εικόνε έξω από το Μαξίμου λε, μάλλον μα δουλεύουμε και ήμουν ο Θωμά τελικά όπω χαρακτηρίζεται και όπω τον χαρακτηρίζουμε εμεί εδώ, που κάθεται μέσα στο σπίτι. Τα βλέπει αυτά και ο Μητροπολίτη Θεόκλητο, σταγών και μετεώρων, Μητροπολίτη πάνω στα Μετέωρα, και βγαίνει από το Νάμβονα εκεί και κάνει κήρυγμα και κάνει προειδοποίηση και κάνει και ανακοινώσει. Στιμέρε αυτέ, χθε, προχθέ. Η ελληνική κυβέρνηση για να έχει, για να παρηγορήσει τους πολίτας, ειδικά των Αθηνών, διάλεξε να ανεβεί μία σε επάνω σε μία καρότσα και σαν τσιγκάνι να γυρίζουν με ηχεία σε όλη την πόλη του κλινού άστεως, των Αθηνών δηλαδή, και να τραγουδούν και να χορεύουν και να ενισχύουν έτσι τον κόσμο. Ο ίδιο ο Πρωθυπουργό κατέβηκε με μεγάλη ομάδα ανθρώπων, συνοστισμένων μεταξύ τους, χωρίς να υπάρχουν τα ασφαλή, τα μέτρα της ασφαλείας και παρακολουθούσαν αυτήν την συναυλία. Επειδή λοιπόν δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και επειδή αυτή ήταν μια πράξη η οποία προσβάλλει όλους εμάς όπου κάλαμε την υπακοή μας για τους λόγους που αναφέραμε. Κλειστήκαμε μέσα στους ναούς μας, σφραγίσαμε και τα μικρόφωνα, σφραγίσαμε και τις καμπάνες για να μην Παρανομήσουμε. Τότε λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το ίδιο. Άρα λοιπόν και τις πόρτες ανοίξαμε και τα μικρόφωνα ανοίξαμε και τις καμπάνες χτυπάμε. Τρέξιμο λογαριασμή και δουλειά. φόρτο εργασία. Άγχος, ακρίβεια, χρέη δανεικά. Πολύ κουράζομαι Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμός μας στο τραμ. Βρώμα να μην μπορούμε να πνεύσουμε. Και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας. Να μαγειρεύσεις το πρωί. Φάτε τα τώρα! Να μπλώσεις ό,τι έχει κλειδί. Να σιδερώσεις, Να μαζέψεις, Να σκουπίσεις. πριν αρθεί μετά να πάμε στη λαϊκή Να πάρουμε μια με πέντε λεφτά. Και πίτα ο τένερο δεν για να πληρώσω. Α! Give me a break αν είσαι σπίτι. Μαλάτα Τότε τιμά σου για Τότε τιμά σου για Τότε τιμά σου για Το ροπαίδιο Αχλοδοχωρίου Τότε τιμά σου για χαβάει Όχι, όχι μην επιμένεις, θα μείνω μέσα Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει Μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι Εγώ θα μείνω μέσα. Γεια! Yeah. Αν είσαι σπίτι Μαλάτα Τότε τιμά σου για χαβάει Και μένουμε σπίτι όσο περισσότερο μπορούμε Εδώ βλέπουμε μια σύγκουρηση των καλλιτεχνών Η Πρωτοψάλτη ψάλτη λέει φεύγουμε Πάμε χαβάη, βγαίνουμε από το σπίτι Ο Σπύρος Παπαδόπουλος λέει μένουμε στο σπίτι Μετά ενδιάμεσα ήχητικα η Μητροπολίτη Λοιπόν Σταγών και Μετεώρων, ωραία τα ονόματα αυτά, ο Θεόκλητο λέει: Αφού κάνατε εσεί όλο αυτό, ανεβάστε την καρότσα την καλλιτέχνη, θα κάνουμε κι εμείς το ίδιο. θα ανέβουν σε καρότσα, έχουν ανέβει βέβαια κάποιοι. Στο Αίγιο νομίζω είχαν πάει σε έναν τάτσουν, είχαν βάλει και οι εικόνε και έκαναν γυρω γύρω-γύρω στην πόλη και έρχαναν και αγιασμό. Και λέει: Ανοίξαμε και σα περιμένουμε. Το είπε με τον τρόπο του: Αντάρτικο. Οι Μητροπολίτε, οι παπάδε και πολύ άντεξαν, είναι η αλήθεια: Θα ανοίξουν όλα. Οπότε από εδώ και πέρα θα έχουμε να μετράμε. Ο Τσιόδρα δηλαδή και ο Χαρδαλιά τα απογεύματα θα έχουν να μετράνε αρκετά, αρκετά. Τα νούμερα θα αυξηθούν έτσι όπω μα βλέπω όρεξά του. Ανήκει η παραλία τη Θεσσαλονίκη, το ακούσατε και στο δελτίο νωρίτερα. Και βγαίνει μέσα σε όλα αυτά το πρωί στο Open ο Γρηγόρη Ψαριανός Και εκεί που μιλούσε, δεν ξέρω τι έπαθε, μάλλον δεν έχει σημασία, κάτι έχει πάθει χρόνια τώρα. Ε, αναφέρθηκε με έναν τρόπο παράξενο στον πρωθυπουργό τη χώρα. Όλες οι αντιπολιτεύσει κάτι λένε βαρύ για την κυβέρνηση. Κανένας δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ω τώρα. Κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ω τώρα. Θέλω γλυκά, φαγητά. Αλατισμένο λιθρίνι, γαρίδες αγανάκι, σαρδελωσάντου, περκομπουκέ, μπακαλιάρο, κορδαλιά. Να ξαπλώσουμε, στην θέλω. Μπαρμπούνι, σαβόρο. Στη παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλογα. Πολύ Στα ριχά ή στα βαθιά. Και ακούστε με προσεκτικά θα σα πω. Πρώτον, Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Κάικα με τον Ενρήκε Γκέσια. Να χορέψω πάντα Δεύτερον, Να παύσω το μικρόφωνο από μια πάντα. Και να φωνάξω και αγού. Κανένα δεν έχει πει τον Πρωθυπουργό Μαλάκα ω τώρα. Κάτι θα ξέρει παραπάνω ο Γρηγόρη Ψαριανός, Έτσι τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί. Ταράχθηκε ο Παυλόπουλο εκεί. Που να βάλω, του λέει τον μπίπ. Είναι και το Εσουρού. Αλλά είναι πολιτικό. Μπορεί να λέει τα πράγματα και εφόσον είναι μια αλήθεια, αυτό γιατί είναι μια αλήθεια. Κανεί δεν έχει πει έτσι τον Κυριακό Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει βίντεο σχετικό που να ακούμε κάποιον να λέει έτσι τον Πρωθυπουργό και σωτήρα όλων ημών. Κυριάκο Μιτζωτάκη, βγαίνει και ο Κυρανάκη, βουλευτή, ε, να μιλήσει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να ε, πούνε και για τα καλά, τι καλέ αποφάσει του ηγέτη μα που μα σώζει και κανεί δεν τον έχει πει έτσι όπω τον έχει πει, ε, όπω λέει ο Γρηγόρη Ψαριανό. Βγαίνει ο Κυρανάκη λοιπόν και ε, μα περιγράφει το δίλημα το οποίο αντιμετώπισε ο Κυριάκο Μιτζωτάκη και ποια απάντηση ακριβώ έδωσε ο Κυριάκο Μιτζωτάκη. Εμεί είμαστε πολύ περήφανοι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 Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Τι δυο Δύο-τρία μαγειο ακόμα. Ας σου λέω παιλαγία μου, πώς κάνω δίαιτα. Ας ετρό, σου ζητρός και ψεύδεσαι και τρος. Μπρατσάκια και πετσέτες, μωρέο χρώμα. Να φανεί η γάμπα μου. Τι να φανεί, Σάμος χαρίς, η απόδειξη ακόμα. Με τριάντα δείκτε προστασίας κρέμα για το σώμα. Βίγει στεναχώρια με παχύλα μόνο να σας. Τι στεναχώρια έχεις, μου Ότι τον άντρα στον έχει, τα ελέγχει του θεό σου φέρνει γιατί να στεναχωριές. Λίγο είναι να βλέπεις τους άλλους να τρώνε καις να μην τρω τίποτα. Δεν ξέρω ακριβώ τι άλλο θα πρέπει Να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Σταματώ Α, και στην τραπέζα να δω αν έχει λεφτά. Μα ξέχασα το πειν. Αϊ στο διάλογο κι εσύ. σπίτι. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώ ήρθες στην καυτή ακαητάλληλη γραμμή του στριπτής Αν τελικά θα πάμε Για την Πάτρα, που είναι η γενέτυρα του Γεωργιού Παπανπλίου Τότε πάρε το σπίτι, ναι Θομάειζε Μάιζε Μας. Γιατί σε παίρνω και μιλάει; Αν τελικά θα πάμε στη καβά Πάρε και σι το σπίτι Γιατί; Επέλεξε να σώσει ανθρώπινε ζωέ και όχι να κρατήσει αυτή την οικονομία. Ο κύρινά, θα ενδιάμεσα το μαγκελιο. Ο χειρνάκι λοιπόν, λέει ότι ο κυριάκο Μητσοτάκης επέλεξε να σώσει ζωέ και όχι την οικονομία. Ε, Όμω, αν δεν έχουμε οικονομία, δεν θα έχουμε και ζωέ. Γιατί θα το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό από όταν τελειώσουμε με τον κορονοϊό αν τελειώσουμε με κάποιο τρόπο, από φθινόπορο θα έχουμε την οικονομία ω πρώτο και σοβαρό θέμα, και θα λένε τότε επιλέξουμε να σα σώσουμε. Αλλά τώρα πρέπει να πληρώσετε γιατί έχετε σωθεί μεν, αλλά δεν έχουμε λεφτά δε. Είναι τα αφηγήματα των επόμενων μηνών, θα τα αντιμετωπίσουμε, αν όχι και ετών. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ... Ε, επελέγησαν οι ζωέ. Οι ζωέ επελέγησαν και όχι η οικονομία. Τέτοια θυσία έκανε ο ηγέτη και σωτήρα όλων ημών. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει αντιπολίτευση, μάλιστα και η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, να το θυμόσαστε. Ο οποίο, ε, Αλέξη Τσίπρα, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε προχθέ στη Βουλή και του έτρεξε τα δόντια. Σήμανε για άλλη μια φορά τη λήξη τη συνένεση και μίλησε πολύ σκληρά, πολύ σκληρά, με λόγια κοφτά στα ράτα προ τον Πρωθυπουργό. Αποφασίζεται, μαθαίνω. Ή έτσι λένε τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωση, ότι αποφασίζεται το πρώτο πράγμα που θα επαναλειτουργήσει στη χώρα να είναι τα δικαστήρια και τα υποθυκοφυλακεία. Για ποιο λόγο πρώτα αυτά, Για δε ανοίγεται τα κουρία πάνω να κουρευτούμε κιόλα. Βλέπω εδώ οι περισσότεροι στην αίθουσα χρειάζονται κούρεμα. Χαμό έγινε, όπω ακούτε στη Βουλή. Έθεσε ένα θέμα ο Αλέξη Τσίπρας, προϊόν επεξεργασία φαντάζομαι των σχετικών επιτροπών. Ότι αυτό ακριβώς, γιατί όχι τα κουρία πρώτα και γιατί τα υποθυκοφυλακία είναι ένα θέμα τομή, δεν το περιμένει κανείς, σκληρή η αντιπολίτευση, σκληρή κριτική, γι' αυτό το παρουσιάσαμε εδώ για να δείξουμε ότι καλά τα πηγαίναμε μέχρι τώρα, είμασταν όλοι αγαπημένοι, μονιασμένοι, αλλά δεν θέλουν και πολλοί Έλληνες να αρχίσουν τις διχόνειες το έχουμε ζήσει αυτό είναι στο DNA μας όπως λένε πάρα πολύ όλο αυτό με τη διχόνεια από τη Βουλή από το βήμα της Βουλής, Βουλής. μίλησε και ο Βελόπουλος ο οποίο αποκάλυψε και αυτός κάτι που το είχαμε φανταστεί αλλά είναι διαφορετικό όταν το διατυπώνει ο ίδιος Δεν περίμενα ποτέ μου πραγματικά να αντιμετωπιστεί η ελληνική λύση με τέτοιο φόβο Είναι ειλικρινά φοβική απέναντί μου Όταν λέω όχι ελληνική λύση. Είναι τόσο φοβική απέναντι στην ελληνική λύση, όσο δεν φαντάζεστε. Ναι, το μάιζε... Μα... Γιατί σε παίρνω και μιλάς... Αχ, Χριστός και Παναγία! Ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις αυτό το σπίτι! Εμβράς! Αν τελικά θα πάμε στη καβάρι, πάρε και εσύ... Κολόχαρτο! Πάμε Χαβάη λοιπόν με την άλκη στην Πρωτοψάλτη, η οποία ανέβηκε στην Καρότσα πάνω, έκανε αυτό το σοπ, πολύ πετυχημένο, αισθητικά άριστο. Ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Τελικά μέσα στον Κορνοϊό είδαμε πολλά και από ό,τι φαίνεται θα δούμε και άλλα ιδέα Κώστα Μπακογιάννη. Και πέρασε και τυχαία έξω από το Μαξίμου και βγήκαν όλοι. Και. Περάσαν όμορφα το Σάββατο που μα πέρασε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2.110.80.880, τηλέφωνο επικοινωνία radio -παπάκι -παραπολιτικά η ηλεκτρονική διεύθυνση. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ε, ήχο σήμερα. Ε, στο στο το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα λέμε με τα Οπότε πάμε τώρα στο λαό, το πρώτο μέρος και μας πάει στις πρώτες διαφημίσει Σε λίγο είμαστε εδώ. Άποστολακι Έλα. Αχ, λέγε παιδί μου, πα στα γέλια τώρα. Τρώω ένα καριδάκι με πνιγό. Να σου πω. Λοιπόν, για τον κορονοϊό μπορεί και να το βρούνε το εμβόλιο. Αλλά κυκλοφορεί και μια άλλη ίωση, παιδάκι μου, που τη λένε σαρταρίτιδα. Δεν υπάρχει εμβόλιο. Μ' αρέσει που <Τι> τα λε και γελά μόνο σου. Είναι καλό. Καθένα να ψυχαγωγείται service. Παιδάκι μου, αυτό βγαίνει ένα στο κουφόπουλο και λέει ότι τον πήγαν οι εξωγήινοι. Αποκλείεται, γιατί εδώ Κυριάκο είδε εξωγήινο στον ημιτό που του παν <Τι> <Τι> φίλο κλείετε τον άλλο να τον πήγαμε κιόλας. Τα ξέρεις δεν τα ξέρεις. Νέα Δημοκρατία έχουμε. Ναι. Α, αποστολή στο Ναι, ναι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, μας έχετε σπάσει τα νεύρα με αυτό το Γεωργιάδη. Δεν τον αντέχει. Όχι, κλείσμα, κλείσμα. κλίσμα. Ε, το... Αγόραστα βιβλία, αγόραστο νονογιλέκο, το ψήφισε, τώρα θα το φά κρίσμα. Αυτό μπορεί που το ψήφισα. δεν με χαιρετά και εσύ. Στις... Τώρα θα το φά τη μωρή. εγώ θα πάψω πια να σα ακούω. Είχα μια εκπομπή που άκουγα. Σε παρακαλώ πολύ, αυτή την ιστερία με τον Γεωργιάδη, δεν την αντέχω. Όχι, πάνω. θα ακούσει, Γεωργιάδη. Ε, καλά, δεν θα τον ξανακούσω γιατί δεν θα σα ξαναβάλω, παιδιά. Εσύ χάνει. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν θα σα ξαναβάλω. Εσύ χάνει, εγώ χάνω. Τι θα χάσω, καλέ που. Ε, Εμβριάζω. Μαθανε να νευριάζω Τι θες μωρή Δεν να είσαι ειρημή Να σε κρατάμε σε καταστολή ε, Εκεί να τσιτώνεις ε, και λίγο που και πονά ε. Σκέφτεσαι να μάλλον καρατσατίζεσαι ε, Γιατί όμως να μου το κάνετε αυτό Τώρα που είμαστε και στην καραντίνα Τώρα και στην καραντίνα εκεί που πονάς Εκεί στο δηλαδή... δύσκολο με ξέρω τι λέτε στα κουμουνιά, πιλε. Πάντω τελικά και μα έσουσε και δίνετε και καλά μου, κοντάκι. Τι, και, και. και... Δίνετε και καλά, ρε. Δεν το είχε πει ο νιόνιο. Α, ναι, άμα το έχει πει ο νιόνιο. Ναι, απλώ το λέω. Μ. Και ναι, μα έσουσε και δίνετε και καλά. Τι άλλο θέλετε. Δεν είναι θα τον ε, ναι. άλλο το λέξω τώρα, μην μου τα θυμίζει. Ε, βέβαια. Τι θε και σχολεία, δεν πα να ε, Τι θε και να δουλεύουνε σωστά για τα νοσοκομεία, αρκεί που μα έσουσε τώρα. Ναι, εγώ συμφωνώ. Να να παρα... ναι, ναι, ναι. ε, δεν είναι. Δεν είναι. Δίνεται καλά. Αυτό να κρατήσουμε. Και δεν είναι λίγο. Και δεν και λίγο. Μιλάμε τώρα, μα έχει κάνει Μα θα βγει έξω, ρε παιδί μου. Θα βγει έξω να πάσω στο εξωτερικό. Κάπου δεν θα ντρέπεσαι για τον Πρωθυπουργό. Αυτό. Ε, αυτό ήταν το ανέκδοτο. Φύλλη, θα βγει έξω να πα στο εξωτερικό ήταν το ανέκδοτο. Η <Λεός> αποστολή <Λεός> ποιο είναι αυτό το Τζέλα Δέλτα, ρε. Ποιο, το Τζέλα Δέλτα. Αφού αυτό που δεν είχε φουγάρα. Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα. Κάτσε φίλε τι είναι αυτό από ταινία, ένα αυτό εγώ. Από το κλάμα αυτό... βγήκε αυτό... τον παράδεισο, την ταινία. Αυτό... Αλλά ο συσχετισμό αυτό... έγινε με την τέτοια τώρα, με τη χώρα. Κατάλαβε ότι το καράβι, το τρελοβάπορο μα αυτό... είναι το αυτό... Τζέλα Δέλτα που δεν έχει φουγάρα. Αυτό... Κάτι αυτό... μουτσου αυτό... έχει και κάτι ψοκμενιστέ. Ψω... Ψω... Σωστά, μπορείς... αυτό ο διάλογο που λέει αυτή με τα μπράτσα και τα υλιοκαμμένα είναι αφελικό Είναι επιδαγμένο. Κανονικό, είναι στην ταινία μέσα. 25 υλιοκαμμένου λεβέντε που ταργασμένο το δέρμα του το είχε Αλμύρα και το είχε μαστιγώσει Αλύπητα το κύμα. Είχε τη δροσερία της θάλασσας. Χωρε μάνα μου! Που τα τραχιά χέρια του μπορούσαν να γίνουν μια ζεστή φωλιά για κάθε γυναίκα. Το χάρη βλέπω, έλα. Θα βάλει αυτά τα δεκακτάλλιση που μην κλείσει το τηλέφωνο γιατί έτσι όπω είσαι κλειστό μέσα εκεί δεν θα μπορεί να φεγεί ούτε σικοτό. Αχ, θα κλείσω και τα παράθυρα μα είναι έτσι. Εντάξει, έρχομαι τότε. Άμα είναι έρχομαι. Έρχομαι να δούμε ποιο θα βισωθεί από τον κορματίο. Δεν μου λες κάτι, ρε Αποστολή. Όλου του κατηγοράτε. Το Νατονάκι και το Κωστάκι, δεν θα τον κατηγορήσετε καμιά φορά. Ε, τώρα τι να πει εκεί, δεν κοτάμε κιόλα. Δεν κοτάμε γιατί όπω ξέρει, πάντα το στηρίζαμε αυτού. Του στηρίζατε αυτό, δεν, δεν αφήνει τα θετικό, μήπω. Ε, είναι όλα αυτά μαζί, γιατί εμεί όπω ξέρει, κολλώνουμε σε αυτά. Κολλώνετε, να εντάξει. έχει πει με το που ήρθαμε, Εγώ. πες ό,τι θε για το Σαμαράμι, μπή και τον Κωστάκι. Ε, το Κωστάκι. Εντάξει. άξιου είχε τόπο επίσης πήραμε και λεφτά για να μην τα λέμε. Α, πήρατε; ε. Έτσι, όχι τσάμπα. Πολλά, πολλά. Καλά είναι, καλά είναι. Α, καλά είναι. Για αυτή την περίοδο δεν είναι κακά. Ελα <laughs> Αλλά οι Έλληνες θα πεινάσουμε Το κατα... Θα πεινάσουμε, θα πεινάσουμε, θα πεινάσουμε Τρεις φορές για να γίνει κατανοητό Έχει έρθει η ώρα να Από την ελληνική αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων Σε ένα λεπτό Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάτου Παγκόσμια περιοδία ξεκινάει η Άλκη τη Πρωτοψάλτη. Μετά την πολύ επιτυχημένη εμφάνισή τη πάνω στην Νταλίκα, αποφάσισε να μεταφέρει το πολύ όμορφο αυτό θέαμα στο εξωτερικό. Ανεβασμένοι στην καρότσα τη Νταλίκα, αυτή και το συγκρότημά τη θα περάσουν τα σύνορα και θα κατευθυνθούν σε πρώτη φάση προ την Ευρώπη, όπου και θα τραγουδίζουν στου κεντρικού δρόμου τη Ρώμη, του Παρισιού, του Λονδίνου, Άμστερνταμ ή Βερολίνου. Μια τουρνέ θα έχει τίτλο «Πατάτες» και θα γίνει με τη χορηγία του Δήμου Αθηναίου. Μετά την επιτυχημένη ιδέα της Άλκη της Πρωτοψάλτη να τραγουδήσει πάνω στην Ταλίκα, ο Άδωνης Γεωργιάδης έρχεται να κλέψει την παράσταση εφαρμόζοντας μια πιο ανατρεπτική ιδέα. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του σταθμού μας, ο υπουργό θα εμφανιστεί πάνω σε τάγκ. Το τάνκ θα είναι στολισμένο με ελληνικές σημαίες και θα περιφέρεται στους δρόμους της Αθήνας, παίζοντας εμβατήρια. Ανεβασμένος στην κάνη του άρματος θα είναι ο υπουργός, ο οποίος θα αναλύει τις θέσεις της κυβέρνησης για όλα τα θέματα, ενώ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να τραγουδά πατριωτικά τραγούδια. Εμβόλιο με χλωρίνη πουλάει από την εκπομπή του ο Κυριάκος Βελόπουλος. Μετά τις συστάσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης ως φανατικός οπαδός του Ντόναλτ Τραμπ αποφάσισε να διαθέσει στην αγορά το εμβόλιο με το όνομα χλωρινικών. Σύμφωνα με τον ίδιο, το χλωρινικό είναι το μόνο φάρμακο κατά του κορονοϊού και μπορεί να γίνει από τον καθένα αφού βάλει απλή χλωρίνη σε μία σύριγγα σε ό,τι ποσότητα επιθυμί. See me. Ελλάδε για το ζεύγο Στανιμανίδη Μπόμπα μετά την επαυτοφόρο σύλληψή του από την αστυνομία όταν προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν στην οροφή σειρμού του μετρό της Αθήνα. Το διάσημο ζεύγο, αντιγράφοντας την άλκη στην πρωτοψάλτη, σχεδίασε να ανέβει πάνω στο σειρμό του μετρό και να παρουσιάζει μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, χωρί να λαμβάνει υπόψη του ότι μέσα στο τούνελ είναι αδύνατο να σταθεί κάποιο όρθιο πάνω στο σειρμό. Καιρός, καιρός να μπει ένα όριο στη ξεφτίλα ορισμένων μου καλλιτεχνών. Καλλιτέχνες της Ελλάδας. Αυτή η μάστιγα. Δεν είναι όλοι βέβαια. Υπάρχουν και καλοί, αλλά δεν είναι οι πολύ. Βλέπω εδώ στο Twitter ε, της Γιάννα, Αγγελο, Γιάννα Αγγελόπουλος, όπως το λέει. Γιάννα Αγγελοπούλου, ο επίσημος λογαριασμό έχει κάνει ένα tweet σε τρία κομμάτια πριν λίγη ώρα και λέει, ε, δεν ξέρω αν είναι χακαρισμένο ή, το, η μόνη της το έγραψε μάλλον μόνη τη γιατί είναι στον επίσημο λογαριασμό στην Ελλάδα λοιπόν η αυτήν του 2021 και μετά οι διαφορετικές προτιμήσεις δεν είναι αιτία πολέμου ο Κοραής στα σχόλιά του για το σύνταγμα της Ελλάδας έλεγε δεν με ενδιαφέρει σε ποιο Θεό πιστεύει ο καπετάνιος αρκεί να οδηγεί με ασφάλεια το καράβι, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι δεύτερο κομμάτι οι άνθρωποι έχουν προτιμήσει και οι πολιτισμένοι άνθρωποι έχουν μάθει να πορεύονται με αυτέ. Σε άλλον, π.χ. αρέσει ο Μπραμ και σε άλλον ο Τσιτσάνη. Και στα δύο μπορεί κάποιο να, να γουστάρει και του δύο. Συμπληρώνω εγώ λεπτομέρεια. Συνεχίζει η Γιάννα. Άλλο είναι σοσιαλιστή, κομμουνιστή ή φιλελεύθερο. Και άλλο χριστιανό ή μουσουλμάνο. Άλλο είναι πανιόνιο και άλλο δόξα δράμα. Και συνεχίζει η Γιάννα μουσουλμανος αλλο ειναι πανιονιος και Τελικά λέει. Όχι τώρα τηλέφωνο. Τελικά σε προσωπικό επίπεδο, ο μόνο με τον οποίο δεν μπορώ να ταυτιστώ και δεν με πειράζει καθόλου, είναι αυτό που δεν αντέχει να υπάρχουν στον πλανήτη και άλλα πλάσματα πέρα από το είδωλο στον καθρέφτη του. GA, για αγγελόπουλο. Αυτά έχει γράψει με τον Πανιόνιο, τη δόξα δράμας και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ ενδιαφέροντα. Ε, δεν κατάλαβα το σκεπτικό, αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Και αυτά έρχονται με στην καραντίνα και δένουν ε, Η πρώτη εκπομπή τη χώρα, ξέρετε όλοι ποια είναι. Θα υπάρξουν πολλές επιχειρήσεις που είναι προβληματικές Οι οποίες... που δεν μπορούν να πλούν τα δανειά τους Εκεί? Θα πρέπει να σχεδιάσουμε εργαλείο και για αυτές Τι Είτε σκέφτεσαι, εγώ, Τι σκέφτεσαι για Θα εγώ. ανακοινώσουμε και για αυτές σχέδιο. Κάντε το, το δεύτερο δεύτερο σήμερα δεύτερο. κύριε Γεωργιάδη Αφού είπαμε για τις μεν Μην το Επίσης χάσουμε Όλη Ελλάδα σας βλέπει Μιλάτε στην πρώτη εκπομπή της ελληνικής όχι τηλεόρασης Κύριε Γεωργιάδη Δεν μιλάτε Μιλάτε στην πρώτη Εκπομπή Ξέρω, καλά, της ελληνικής μιλάω, αγαπητέ, τηλεόρασης αγαπητέ, Σκιά, Έτσι μπράβο. Είμαι και συχνός τα μόνας εκπομπή <laughs> Και εγώ και κυρία Παγόνη λοιπόν, έχουμε Και, και κάτι Η πρώτη εκπομπή λοιπόν της χώρα. Η πρώτη εκπομπή το λέει αυτός που έχει αυτή την εκπομπή Και καμαρώνει και ο Άδωνης Γιατί συμβάλλει και αυτός να είναι πρώτη εκπομπή Επειδή σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο Βγαίνει, έχει έρθει η ώρα Για το δεύτερο μέρος του, μέρος, μέρος του λαού Πάει Πάλι άστο, αθάνατο και το σκόρικού, πάει και αυτό. Μέτζι του νέουκτη. Του νέουκτη, ναι, πάει και το Medži του Neuκτη. Του Νέουκτη. Πάει και τον Νέου, πάει και το Μετζι πάει και το λυμόχθηκαν. Άστο, τώρα είμαι ένα σκάσο. Τώρα θα συνωμαστε σε νέα γλώσσα όπω τα έλβει, τουτόλικί. Ε, τι να το κάνει τώρα μα τα πήραν πίσω τώρα. <σχελίδι> Πάνω που μάθαμε να μιλάμε με Μετζο του Νεουτι και τα σκόλ ηλικίου. Πάνει τώρα αυτά. Πέρασε την ιστορία πάντω. Ε, πέρασε την βασί... ιστορία, και... αλλά τώρα πέραλε λεμε άλλα. Πέραλε μετά και... άλλα, τα σωστά. Και το βασικό είναι ότι καταγράφει η αλήθεια και η αλήθεια είναι ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Και, και επίση ότι αλήθεια. η αριστεία πάλι δεν έφταιγε. Η αριστεία ποτέ δεν φταίει. Η αριστεία. αριστεία είναι αριστεία. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει τέτοιο λάθο η αριστεία. Πάντως θέλω να ρωτήσω και κάτι off the record και κλείνω. Επειδή κάνουμε ένα web radio στο πλαίσιο μια καμπάνια αλληλεγγύη, ή κανένα μόνο, καμία μόνη, Φτιάχνουμε και εμεί ηχητικά γιατί μα έχετε εμπνεύσει. Μας ε, κλέβετε, κατάλαβα. Όχι, δεν σας κλέβουμε καθόλου. Όλα είναι ψιούρ. Αλλά, αλλά αυτό που προσπαθώ να βρω και να απομονώσω είναι το ατου Ά! Μπορώ να στείλω κάπου και να μου στείλετε το για να το δουλέψουμε. Κουφαλά γιατί το έχουμε βάλει στην κομμάτι, το πάρει. Πρέπει να το κόψω από μεγάλο κομμάτι εκεί πέρα. Θα του πάμε μέχρι τέλους και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ! Πρόεδρο για σένα λέω! Κανόνα αρέρα! Γεια μου Αποστόλη! Γεια! Yeah. Είσαι καλά! Πολύ καλά θα έλεγα! Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι! Έχω μια απορία! Αυτό φοβόμουν! Αφού θέλουνε να μείνουμε λίγοι στον πλανήτη! Γιατί μας λένε να μπούμε μέσα για να δούμε εσύ! <laughs> Αχ, τι ωραίο! Καλή δεν κατάλαβε Χριστό! Τι καλά όμως! Καλές δεν το κατάλαβε. Όχι! Πήγα τηλέφωνο για να σου πω γιατί την τη, τη, τη Πέμπτη η διακοπή ήταν τέλεια. Ειλικρινά δάκρυψαν και λέχνουν και οι Πέτρε. Ειλικρινά σου μιλάω ότι. Ήδε εσύ τι Πέτρε και οι όντως δακρύσανε. Κλάδια σου κάνω. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ πιτέω να φανταστείσουν να γαλιάσαμε. Δηλαδή, εγώ και οι φίλοι μα γαλιάσαμε τις μάρες μας και είπαμε και ασπατάμε μαζί. Δεν μας ενοχλεί δηλαδή και ο κορονοϊός και τα πάντα. Αν και νομίζω ότι τη λύση για τον κορονοϊό την έχουμε βρει. Είναι ο Σόδρα και ο Κάρβαδάδες. Όπου και να πάνε αυτοί, ο γα θα σου πω τελικά η Αμερική αποδεικνύει κάθε μέρα ότι είναι πρώτη δύναμη, έτσι. Σε όλα. Σε όλα. Κυρίω τη μαρκαία. Και αυτό το εξάγει κιόλα, γιατί δεν τρέπεται. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στου νεκρού, δεσί. Τι δύναμη είναι αυτή που έχει, ε. Mm. Του παραδέχεσαι. Θέλω να του παραδεχτήσω εσύ και μια φορά, μην του κατακτήσω. Όχι, δεν ναι, του παραδέχομαι. Εγώ του παραδέχομαι. Δεν είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο τάσου νεκρού. Ξοφάνε εκεί σαν τα ποντίκια. Του δρόμου, οι φτωχοί όλοι. Νομίζω και... όλα είναι τώρα που την έχουν πέσει στον Τραμπ. Γι' αυτό θέλουν να κατεβάσουν το μεγάλο ηγέτο. Ξέματα είναι όλα η ιδιοποιη. <Πεύτεροι> Βάλανε νεκρούς θοποιούς. <συντήρι> Απόστολε. Έλα. Σε είδα σε ένα γαλλικό κανάλι και σε ένα καναδέζικο. Δεν αποκλείεται. Γιατί δεν αποκλείεται, γιατί δεν συνέντευξη. Α, εγώ, πότε, παλιά. Πότε παλιά, ρε, τώρα. Τι είπα. Με είδε πολύ ωραία πράγματα, και, ρε, έκανε ψυχανάλιση, α πούμε, και έλεγε αυτά που σου είπα εγώ μια φορά. Ανέβη πολύ ψηλά, το θυμάσαι. Όχι, δεν θυμάμαι. Ανέβηκα. Ανέβηκε πολύ ψηλά και σου είπα μην καβαλήσει το χαλάμι. Είμαστε στο σύνταγμα. Το καβάλισα. Όχι. Α, και με είδε και το... σε καναδέζικο και σε γαλλικό, πού μένει εσύ. Εδώ το γράφουμε Το είναι στο TV5 Στο γαρικό Ναι Μην είχατε καλέσει Λέσου ναι βεβαίως σας θέλαμε Ωραία Είναι για την αγγελία που έχουμε βάλει Για την αγγελία Ναι ναι Αγγελία Αυτή που έχουμε βάλει για εκείνο το περισκόπιο Νομίζω δεν κάνετε κάποιο λάθος Αποκλείεται Λογιστής, λογιστής φοροτεχνικός Περισκόπιο Είχε εταιρεία το περισκόπιο Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι Νομίζω δεν έχετε καταλάβει με ποιον μιλάτε Με ποιον μιλάω Ηλίας Λογιστής, φοροτεχνικός που καμιά φορά βγαίνει σε καμιά εκπομπή. Μπράβο, μακιά σα, Τι δουλειά έχει εκπομπή τώρα. Ανθρωποί μου, καταλαβαίνεις. Εσύ καταλαβαίνεις. Θέλω να πουλήσω το Περισκόπιο. Που έχει α, μια εε το ίδιο. Ας εντάξει, είσαι ο τέτοιο, Κατάλαβα, που κάνεις τι φάρσες. Όλοι είμαστε ένας τέτοιο. <Τιλιά> Αλλά οι Έλληνε θα πεινάσουμε. Το κατα... Θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Θα πεινάσουμε. Αν δεν το καταλάβατε με την πρώτη χρειά στη φωνή, το με τη δεύτερη και με την τρίτη, το έχετε ήδη καταλάβει. Σαν σήμερα, 27 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί, οι Ναζί, εισέρχονται στην Αθήνα. Είχε ξεκινήσει πριν από τις 6 Απριλίου, νομίζω, η επίθεση πάνω στα ελληνοβουλγαρικά. Ε, έγιναν ό,τι έγινε, εκεί έγινε ό,τι έγινε και στην πορεία, κατεβαίνοντα προς τα κάτω, έγινε η τελετή παράδοση γιατί έλαβε χώρα. Μια τελετή, νομίζω, στου που σε ένα καφενείο, αν δεν κάνω λάθο. Ο τότε δήμαρχος κάποιε εκεί αρχέ, παρέδωσαν την πόλη τη Αθήνα μέσα σε λίγε μέρε και καταληφθεί όλη η επικράτεια. Η τριπλή περίφημη κατοχή γιατί είχαμε και Βούλγαρου, είχαμε και Ιταλού. Βασικά είχαμε Γερμανού όμω και βασικά είχαμε φασισμό πάνω, μια μπότα πολύ πάνω από αυτόν τον όμορφο τόπο ε, διχαστήκαμε και τότε διχαστήκαμε ενώ θα έπρεπε να ήμασταν ενωμένοι φαντάζομαι πολύ θα το λέτε αυτό γιατί είναι μια με ένα μόνιμο κλισέ που το λένε πάρα πολλοί συμπατριώτες μας συμπολίτε μας χωρίς να βλέπουν το βάθος των πραγμάτων και λένε πάντα να είμαστε ενωμένοι να μην ξαναδιχαστούμε όχι τότε διχαστήκαμε ευτυχώς που διχαστήκαμε η απόδειξη του μάλλον να ακούσουμε πρώτα το ηχητικό το ηχητικό πώς, ε, τι συνέβη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 Μέχρι της τελικής νίκης, ζήτω το έθνος των Ελλήνων. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό ήταν το μήνυμα του τότε σταθμού ραδιοφωνικό, ότι διχαστήκαμε τότε, ευτυχώς που διχαστήκαμε, διότι ε, συνέβησαν πάρα πολλά, πολλοί βλέπουν το διχασμό χωρίς να βλέπουν τον ναζί κατακτητή, έχουν αυτό το ταλέντο. Θα ακούσουμε τώρα τα δύο παραδείγματα του διχασμού, τη μία άκρη και την άλλη άκρη, ο, ο όρκος των μαχητών του Ελλάς. Ο όρκος των ανταρτών του Ελλάς. Εγώ, παιδί του ελληνικού λαού, ορκίζομαι να αγωνιστώ πιστά στις τάξεις του Ελλάς για το διώξιμο του έχθρου από τον τόπο μας, για τις ελευθερίες του λαού μας.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 Ο όρκος των ταγμάτων ασφαλείας. Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιων του των όρκων ότι θα υπακούω απολύτως ίσας τας του ονοτάτου αρχηγού του γερμανικού στρατού Αδόλφου Χίτλερ. Θα εκτελώ άπασα στα ανατεθεισόμενας μου υπηρεσίας και θα υπακούω ανεφόρον εις τας του των ανωτέρων μου. Γνωρίζω καλώς ότι δια μια αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου Τας οποία δια του παρόντος αναλαμβάνω Θέλω τιμωρηθεί παρά των γερμανικών στρατιωτικών νόμων Πώς να είμαστε όλοι μαζί και ενωμένοι Εδώ διαλέγεις Ή με αυτούς, με αυτούς που έχουν έρθει στον τόπο σου Και σφάζουν και κάνουν αυτά που κάνουν Ή με τους άλλους που είναι απέναντι στους ναζί κατακτητές Υπάρχουν στιγμέ θέλω να πω Στην ιστορία της ανθρωπότητας που αναγκαστικά πρέπει να πάρεις μία θέση. Κάθε στιγμή είναι τέτοια, κάθε μέρα, κάθε λεπτό που πρέπει να πάρεις μία θέση και μπορεί να μην συμφωνεί με τη θέση που έχει πάρει κάποιος άλλος. Το θέμα δεν είναι ο διχασμός, το θέμα είναι να κρίνει κανείς αυτές οι θέσεις που παίρνει ο καθένας την κάθε στιγμή, τι εξυπηρετούν, ποιον εξυπηρετούν και αν ωφελούν τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα και την υπόθεση του γενικού καλού. Ήρθαν τότε οι Γερμανοί, είχαν και εδώ του συνεργάτε του, τον όρκο τον οποίο τον ακούσαμε, όρκο στο Χίτλερ. Έκαψαν, πήραν το μπλούτο τη χώρα, έκαναν τον αναγκαστικό δανεισμό, έγιναν πάρα πολλά. Δεν μιλάω για τι εκτελέσει, όλα αυτά. Να μείνουμε στο, στον οικονομ, στην οικονομική πτυχή όλου αυτού, την οικονομική κατοχή όλη αυτή τη ιστορία. Είναι από τι μόνες χώρε η Ελλάδα που δεν έχουν πάρει αυτά που δικαιούται, όπως άλλες χώρες πήραν από την καταστροφή, από τον πόλεμο από την επιχείρηση του τότε γερμανικού κράτους με τους ναζί κατά της χώρας μας και πάντα αρνούνται και επειδή το έχουμε δει πολλές φορές αυτό οπότε τίθηκε θέμα γιατί το θα το έφτει και ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία φορά δεν ευωδόθηκε πάντα φτιάχνουμε, έχουμε φτιάξει και πάντα ακούμε ένα χιουμοριστικό. Κάπως, ε, ηχητικό έτσι μικρό αποσπασματάκι το οποίο ηρωνεύεται όλη αυτή την προσπάθεια και ηρωνεύεται υπογραμμίζει με ένα διαφορετικό τρόπο όλη αυτή την προσπάθεια και την απέτηση το δίκιο αίτημα των Ελλήνων να έρθουν οι αποζημιώσεις όπως πρέπει να έρθουν σε αυτόν τον τόπο τα χρήματα που εκλάπησαν τότε δεν πρόκειται να γίνει μάλλον αφού δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αλλά ε, πάντα υπάρχει απάντηση για όλα τα θέματα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 Αυτά, <Για> είναι και αυτό μια οπτική, πρέπει να το δούμε και με αυτόν τον τρόπο επειδή έρχεται πρωτομαγιά, σήμερα είναι Δευτέρα, την Παρασκευή έχουμε πρωτομαγιά πρέπει να εορταστεί από σήμερα, επειδή έρρονται και τα μέτρα, καταλήλως Πάντε παιδιά, Ροταγανετο. το Πρόταγανε το χαρδαλιά πώ κάνουν Πασχαλιά Και έβαλε προ και μείνα νεταρνιά. Και έβαλε προ τιμα διπλά και μην νεταρνιά. Καρδαλιά, χαρδαλιά, έρχεται πρωτομαγιά. Θα σου στείλω SMS κι αντεψάξε με αν θε. Oh, Φυλακισμένο με έχεις, φυλακισμένο με μα εγώ δεν τι κάνω από το σπίτι γιατί τρελαίνομαι, τι κάνω από το σπίτι γιατί τρελαίνομαι Καρδαλιά, χαρδαλιά, τούτη την πρωτόμαγιά θα σου στείλω SMS και αντεψάξε με αν θες. Έγινε κι η λιγαριά, χαρδαλιάς, Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ε, αυτό το μουσικό κομμάτι, το χορευτικό, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. σα. <εκέφερα> στο τα να μπουν. Τον Έλληνα στο σπίτι, να να στο σπίτι, να κλείσουν δεν μπορούν, χαρδαλιά, χαρδαλιά, έρχεται πρωτομαγιά, θα σου στείλω SMS κι άντε ψάξε με αν Ελάτε παιδιά, πορεύστε να σκάσει ο κορονοϊός, Παναγιά έρχεται πρωτόμαγια, θα σου στείλω SMS κι δεν ψάξε με αν θες. Καρδαλιά, καρδαλιά ετούτη την πρωτόμαγια, θα σου στείλω SMS κι δεν ψάξε με αν θες. Ναι. Χαίρετε, Ελληνοφρενιακή! Ναι, ναι, ίδια! Α, χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σα. είναι! Με ενθουσίασε και με συγκίνησε πολύ η εκπομπή τη Μεγάλη Πέμπτη. Και θέλω να πω δύο λόγια. Θέλω να πω ότι ήταν, η εκπομπή ήταν ένα σύμνο στον άνθρωπο, στο μεγαλείο που λέγεται άνθρωπο. Ήταν μια κολυμπήθρα βαθιών συναισθημάτων και συγκίνηση. Και όπω είπε και μια ακροάτρια που αναφέρθηκε και αυτή σε αυτό κατά τι σχέση έχει. Με το λόγο τη αμέσω προηγούμενη εκπομπή του ακατανόμωτο, όπω τον, τον αποκάλεσε ένα ακροατή, που πατή ε, δόσεις ε, δίθεν εθνική υπερηφάνεια, που είναι δόσεις τοξικότητας και, και μαλακία. Μην τρέπεστε να το πείτε, και μαλακίας <laughs> Το λέω εγώ. <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Να προσθέσω ότι μου αρέσει πολύ το πνευματόδικο που διαπερνά το λόγο και να συνεχίσετε την προσπάθεια τη διαφωτιστική. Ήθελα να σε παρακαλέσω κάποια στιγμή μαζί με το εφήμιο uh -huh. Αυτοί που πολεμήσαν και παρακαλούσαν να πέσουν το συζητητικό μπλοκ όπω αυτό ήταν, με τι αδυναμίε και τα λάθη του, να μα πούνε τώρα πώ περνάνε στη Σοβιετική Ένωση, πώ περνάνε στι υπόλοιπε χώρε χωρί παιδεία, χωρί υγεία, χωρί εργασία, χωρί την άδειά του. Υπάρχει Σοβιετική παιδεία. Ένωση. Α, πώ περνάνε. Λάβω, λάβω, έκανα ναι, πώ περνάνε τώρα στη Ρωσία και στην καπιταλιστική Ρωσία και στι υπόλοιπε χώρε που είναι τώρα καπιταλιστικέ πλέον, πώ περνάνε λοιπόν χωρί την άδεια εργασία του, χωρί την παιδεία χωρί την υγεία τους, χωρίς όλα αυτά που τα είχαν και τα δώσανε μια κολοτσιά. Και... Ρε, μην είσαι το κομμουνιστής, έτσι μου μυρίζει. Ρε, αποστέλλει, δεν κρύβεται αυτό τώρα. Ε, κι εγώ για μια στιγμή όμως ε, δεν το κατάλαβα. Κύριε Ευρούτσι, κληρονομήσατε από το ΣΥΡΙΖΑ τη 13η σύνταξη ψύχουλο και την καταργήσατε. Και εγώ πλήρωνα 185 εύκα και το πήγατε 220. Αυτά που δεν σα ενδιαφέρανε τα καταργήσατε, του ΣΥΡΙΖΑ που λέτε. Σου φαίνομαι για βρούτσι. Όχι, αγάπη ή μου. Ή γιατί μη είμαι... μιλάτε να είμαι βρούτσι. Όχι, απαντάω που είπατε. Βριάει το βρούτσι από το χάμο. Ωραίο για βρισιά, ε. Εμένα μου αρέσει για βρισιά αυτό. Πιο το πιο ωραίο που το ΣΤΕ, το Συμβούλιο τη Επικρατεία, χθε. Ξέρετε, το ΣΤΕ κοιμάται, παιδί μου. Είναι έτσι τα πράγματα. Κοιμάται από τη μια μεριά, ξυπνάει την άλλη, λέει: ξύμισα, λίγο στραβά, αλλάξα την απόφαση. Άλλαξε την απόφαση για τα αναδρομικά στου συνταξιούχου που φορούσαν όλου του για τα χαμένα αναδρομικά, τουλάχιστον έτσι, για όλου. Και έκανε δεκτή την εισήγηση του Βρούτσι Ζητήσει από το ΣΤΕ να αλλάξει απόφαση. Αφού ο τη ζήτησε να αλλάξει το ΣΤΕ απόφαση, θα ξαναζητήσει τώρα να φανεί η ρώση. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάμερε. Ρε φίλε, μια πορεία θέλω να μιλήσω ειλικρινά. Ακούω όλο αυτόν τον καιρό του δημοσιογράφου δικού μα να λένε για του Τούρκου, α πούμε, για παραπληροφόρηση, για fake news, για το ένα για το άλλο. Του δικού μα εδώ πέρα μέσα, του δικού του συνάδελφου, Πώς θα του δείξουν πότε και θα... θα αυτού που σπέρνουν ψέματα και δαιμονοποιούν του πρόσφυγες... θα του δείξουν πότε να πούμε και θα του πούνε τι κάνετε εδώ, μαρκέ. Ειλικρινά δηλαδή. Μπα. Μπα, όχι, απλά. Τίποτα, φίλε, τίποτα, φίλε βλέπω, μπαίνω μέσα και βλέπω και του δικού μου φίλου, δεν δε, δε, δε, δε, κοιτάζουν τι πληροφορίε του δίνουνε, τα περνάνε όλα μάθητα, γίνεται ο κακό χαμό. Έλα, μάνα μου. Έλα, καλά. Τι να πούμε τώρα, Χριστό, Ανέστη, Ανέστη. Αυτό κάθε χρόνο την έχει καθαρή. Εμεί δεν βλέπω να είναι στη μάνα μου. Εσύ, να, να, να, να, να σε ρωτήσω κάτι. Εάν υποψιαστώ συμπεφέρα ότι ο κούλη θα πάρει ποσοστά δώρα παραπάνω από αυτά που έχει κάνει, Κάτσε περίμενε να δει κανένα μήνα με τα μέτρα τα οικονομικά που θα πάρουμε μετά την πανδημία, Τι τσαπού θα πέσει. Να κατει τσαπού, δε Αυτό είναι να σε καλα μανα μου να σε καλα cakati yeah. chapu ole ole cakati chapu